Sure, sure. Λοιπόν καλημέρα σα κυρίε μου και κύριοι, καλώ ήρθατε στο ράδιο Αρτά στου 101,5. Καλώ ήρθατε <μήν> λοιπόν. <μήν> Είμαστε εδώ σήμερα, uh, την 28η του Ενδέτου του 2014, το σωτερίου του 2014, κυρίε μου και κύριοι, <μήν> πολλέ καλημέρες ελάτε να κοτολήσουμε στον τοίχο και σήμερα, Γιάννη Λαζάρο εδώ, 2681, 4.060 για τι δικέ σα uh, παρατηρήσει. Ελάτε να κάνουμε μια παρέα να ισορροπήσουμε στον τοίχο Ότι κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα στην Κοζάνη Γεια σου Κώστα Επίγη Στην <σχεδιά> ελεύθερη ραδιοφωνία Κοζάνης το Λεμαΐδα Σέρβια Και σε όλο τον καλό κόσμο Στην Κοζάνη και όχι μόνο που ακούει Στην Κύπρο μέσω του RTFM, Του Νίκου του Αμάραντου στην, Στον Εμέα Πρέστι Μπελοπόννησο Στο Μπίρμινχαμ Καλά δεν το Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου και καλημέρα σε όλους τους συγκεκίνημένους Έλληνες, οι οποίοι έλαβαν μέρος. Ορίστε παρακαλώ. Έλα ρε φούρναρι, καλημέρα ρε φούρναρι, τι κάνεις. Εντάξει μωρέ. Εντάξει μωρέ. Informacji szum, z na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, Ας το τώρα σου λέω, κανάλι μα φοβία, πούμε άλλη Ελά. Ναι βέβαια, βέβαια, κολέτε, βέβαια, πήγανε στον τόπο, φυκάει, <laughs> εντάξει, έλα <laughs> καλύτερα, ναι ρε παλιγάρι που εντάξει, να είσαι καλά, να σε καλά, έλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν θα κάνουμε εκπομπή έτσι δεν θα κάνουμε αυτό Να κάνω εκπομπή, Γιάννη μου, να κάν... δεν κάνω εκπομπή. Τώρα δεν κάνω εκπομπή. Δεν κάνω εκπομπή τώρα. Έλα. έλα. Ναι, παλικάρι μου, εντάξει, θα τα πούμε παρακάτω. Κάτσε να ξεκινήσουμε την εκπομπή και θα τα πούμε. Δεν ξεκινήσαμε. Εντάξει, έλα. Έλα, γεια. Να κινήσουμε, ρε παιδιά, να κινήσουμε την εκπομπή. Τι έλεγα λοιπόν. Τι έλεγα. Το χάσα. Λοιπόν, καλημέρα στου συγκεκινημένου Έλληνε. Φαντάζομαι δηλαδή σε αυτούς που ε, παρακολούθησαν ή έλαβαν και μέρος στη χθεσινή απεργία ε, Ναι Ναι Του το, το κάνει τη μούρη κρέα. Αλλά ε, φαντάζομαι δεν είστε συγκεκριμένοι από την α, αυτή την α, απεργία η οποία συνεκεκλώνησε το παγκόσμιο γύγνεστε, Πάει πα, έγινε η ανατροπή σου λέω Αλλά ε, φαντάζομαι ότι θα συγκινηθήκατε με τον Αλέξη μπροστά να κρατάει το πανό σας θύμισε τίποτα αυτή η εικόνα <σίγω> Όχι λέω δηλαδή <σίγω> Αν σας θύμισε κάτι εδώ είμαστε 2681-4060 <σίγω> Πάντως κυρία μου και κυρία μου Εκείνο ε, μέσα σε όλα Σε όλο αυτό το μπουρδελιστάν Αυτή τη βδομάδα υπόθηκε μια μεγάλη αλήθεια Και το θέμα δεν είναι <σίγω> Ότι υπόθηκε η αλήθεια Από ποιο, από πιανού βόθρο Πετάχτηκε, από του χαρδουβέλερ Λοιπόν, άκου τώρα μεγάλε Ωραίστε <σίγω> παρακαλώ Σέλα <σίγω> <σίγω> <σίγω> <σίλω> πάλι <σίλω> <σίλω> Α, εντάξει, εντάξει, να το τονίσω στους άλλους αυτό ε, Εντάξει, έλα, γεια, yeah, γεια-για. Yeah, yeah. Εδώ ένας τηλεακροατής μου λέει Εμένα πάντως δεν μου θύμισε το Γιωργάκι τον Παπαντρέο Το τονίζω για να το σκεφτείτε κι εσείς Δηλαδή, τι σα θύμισε αυτή η ιστορία Μετά ήρθε το Λεφτά Υπάρχουν Ναι, λοιπόν, και σου έλεγα λοιπόν Από το βόθρο του Χαρδουβέλερ Ποιτάχθηκε μια μεγάλη αλήθεια μεγάλη Ποια είναι αυτή η αλήθεια Πρόσεξε τι είπε ο Χα Υπό χαρδουβέλερ, παρακαλώ! Παρακαλώ. Τι σου θύμησε Τι θέλει να κάνει αντίσταση κι εσύ με το Αλέξη Όχι, τι σου, τι θύμισε, είπαμε. Η εικόνα, δεν είπαμε. Α, το like άκουσε. Ω, oh, καλά. Α, ah, σε. Ξανάνιωσες. Εντάξει, εντάξει. And έγινε πάλι μου, έγινε. <laughs> να... Να... Να... να το κόψει το. Να το κόψει μόνο yeah, να <laughs> κόψει. Όχι να κέλνει. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Αντίσταση. Να κάνετε αντίσταση. Ηλεκτρική αντίσταση. σω μία. Ναι. <laughs> λοιπόν, τι σου λέγα. Τι είπε ο Χαρδουβέλερ! Ακούστε τι, τι μεγάλη αλήθεια είπε ο Χαρδουβέλερ. Ο Χαρδουβέλερ είπε το εξή. Εκεί που πήγα, λέει, έφαγα τα ψητά μου, τα, τα μπρίκια μου. Τα το μπρίκ, τα μπρίκια. Είναι γαλλικά αυτά, δεν τα καταλαβαίνετε εσεί. Λοιπόν, στο Παρίσι, μου είπαν, λέει, δανιστε, διαπίστωσα, λέει, ότι οι δανειστέ, ό,τι και να. Δεν του νοιάζει, λέει, δεν κάνουν πίσω με όποια, Δεν του νοιάζει ποιοι θα κυβερνάνε. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Διότι πηγαίνοντα και γλύφοντα τα ποδάρια των δανειστών, η εθελόδουλοι. Ε, τα όργανα τύπου Χαρδουβέλερ του δείχνουν και το γνωστό. Μα θα φύγουμε από την εξουσία εμεί οι υποτακτικοί και θα έρθει α πούμε ο Τσίριζα που θα τα δω στα παπάρια του του δανειστή. Ποιο θα είναι στην εξουσία, Εκείνο το, ε, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που είπε ο Χαρδουβέλερ. Ότι δεν του νοιάζει διότι το χρήμα ω χρήμα το στραγγίξαν. Το χρήμα που απέμεινε είναι το πάρε δόσε του δημόσιου υπαλλήλου και βλέπετε ότι εκεί στρέφονται όλα πια αυτά που λέγαμε. Λοιπόν, το χρήμα το στραγγίξαν. Οι ιδιωτικοποιήσει Μπορείστε παρακαλώ. Αυτό δεν λέω τώρα. Ακαλά. Μιλάμε εσύ από την πολλή αντίσταση. Έκαψες φλάτζα. Έλα έκαψες φλάτζα. Γεια, γεια μάρε, ρε, ρε την ακροατή θα με Αυτό δεν λέω Αυτό δεν είπα Αυτό, αυτό, αυτό αυτή, αυτή τη στιγμή να, να πω ότι το είπα πριν πέντε λεπτά Επειδή η μνήμη σου ξεπερνάει του χρυσόψαρου Λέτε Τώρα αυτό δεν λέω Φου Μου ρε μου Λοιπόν μου λες μεγάλε Λοιπόν είναι τελειωμένη ιστορία Το χρήμα ό,τι υπήρχε το στραγγίξαν Τις δουλειέ, τις καταστρέψαν Άκου τώρα Παραγιαλώ <laughs> Αχ, κατάλαβα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα, με έπνιξε ο ήχο από το καζανάκι, μεγάλε. Τι να ακούσει, <laughs> ε, Τι καζανάκι έξερε, μεγάλε. Τι θόρυβο έκανε αυτό το καζανάκι. <mama> λοιπόν, που λε, μεγάλε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, το χρήμα το στραγγίξαν. Οι ιδιωτικοποιήσει γίνονται ό,τι θέλουν, δηλαδή όλο αυτό το κόλπο. Όλο... Εμεί έχουμε όμω πάλι την απορία. Τι στο άλλο, αυτή... γιατί πρέπει όλα αυτά τα κάνουν με τη με το φερετζέ τη δημοκρατίας, ένα, ένα και δεύτερο. Υπάρχει μια μεγάλη απορία ρε παιδιά σε αυτά τα σχέδια. Όλοι αυτοί οι οικονομιστές, οικονομησ... οικονομημένοι ρε παιδί μου, πες τους όπως θέλεις, Αυτός ο πλου... οι πλούσιοι, ξέρω εγώ πώ τους λες, που αγοράζουν λιμάνια, αεροδρόμια, βουνά, θάλασσες, που τα θέλουν όλα παγκοσμίω. Πώς για θα συνεχίσουν να είναι τόσο πλούσιοι όταν, όπως παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα, ε, εξαφανιστεί αυτή η μεσαία τάξη που δημιουργήσαν στο Μάτριξ για να έχουν υπερκέρδη. διότι δεν είναι οι εποχές οι παλιές όπου ήταν ένας φεουδάρχης ή ένας ξέρω εγώ, και είχε στη σκλαβιά του μ, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τώρα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι λεφτάδες, οι πλούσιοι να πεις ότι εντάξει θα ζει στον πύργο του αυτός και από κάτω θα είμαστε εμείς να πούμε ένα εκατομμύριο ε, σκλάβοι. Δεν είναι όπω παλιά, α πούμε, το 18ο, το 17ο αιώνα, κατάλαβε. Τώρα είναι, είναι πολύ πλούσιοι. Δηλαδή, ποιο θα μα προτόχει σκλάβου, πώ θα οικονομήσουν τα αντερά με τον εξαφανισμό αυτών τη μεσαίας τάξη που δημιούργησαν, ε, για να οικονομάνε τα ντερά του. Παπορίε εκφράζουμε τώρα για να μα τι απαντήσει κανένα οικονομολόγο τύπου σταθάκι α πούμε, βραγασάκι ίσω. Λίγο λοιπόν, μεγάλε, αυτά. Έγινε με το Χαρδουβέλερ και φυσικά είναι μεγάλη αλήθεια ότι α, τους του επωνομαζόμενου και δεν του ενδιαφέρει το πολιτικό σχήμα στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, μόλι έρθει ο Αλέξη, θα τα αλλάξει όλα. Αυτά, α πούμε, που συζήτησε ο Σταθάκη με τα διεθνή φόντ, διότι αν δεν συζητήσει με τα διεθνή φόντ, ποιο σου ξέσχισε τον Πομπόρε τόσα χρόνια, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Αυτή που πήγε να συζητήσει ο Δραγασάκη, αυτέ οι ανώνυμε αγορέ, οι κακέ Αυτέ δεν σου κάναν τον ποπό 30 φυλάκι τόσα χρόνια. Όχι πέπε δηλαδή. Για να καταλάβω ρε άνθρωπε. Αλλιώ δηλαδή, δη. παρακαλώ πολύ δηλαδή. Λοιπόν, αυτά που λε και μέσα στη συγκινησή σου σου λέω ότι η δημοκρατική παράταξη ξεκίνησε. Ε, κανονικά βγήκε και σήμα, δεν ξέρω αν το είδατε. Πασόκ με δημοκρατική παράταξη έφυγε η ελιά από κάτω τώρα και τώρα είναι το Δημοκρατική Παράταξη, μάλλον αυτό είναι το Γιουργάκι, ναι. Και θέλουν καθαρέ κουβέντε και διάφορα άλλα. ωραία. αφού μα μας σιγούρεψε, μα επιβεβαίωσε το θέμα του μνημονίου ο αντιπρόεδρο και υπουργό εξωτερικών και δεν ξέρω τι άλλο Βενιζέλο. Ο οποίο μα είπε, εντάξει ρε παιδιά, λίγο ακόμα θα σα πιάνω με τον κόλο με το μνημόνιο, αλλά δεν θα πάρω άλλο δάνειο. Διότι όπω ξέρει, το μνημόνιο θα πάει λίγο παραπίσω. Πάλι θα πούμε εμεί, και να έβγαινε από το μνημόνιο, τι θα γινόταν. Απλά είπαμε, μεταφέρουμε όλη αυτή την, όλο αυτό το σκηνικό. Δεν θα το λέγαμε του δουλέματο πια. Αυτό ξεπερνάει το δούλεμα μεγάλο. Διότι να σε δουλέψουν μία, εντάξει να σε δουλέψουν δύο, εντάξει να σε δουλέψουν τρει. Πάλι εντάξει, να σε δουλέψουν 13, ακόμη πιο εντάξει, να σε δουλέψουν 1013, πολύ πιο εντάξει, να σε δουλεύουν συνέχεια και να μην παίρνει χαμπάρι, πάλι θα πούμε ότι δύο τινά να συμβαίνουν. Ή είσαι πολύ βολεμένος και χορτασμένος, όπου το ξύγκι σου έχει κατακλείσει τον εγκέφαλο, ή είσαι beat για beat ηλίθιος. Πάμε παρακάτω. <ΣΣΣ> θα μου πεις, ο ηλίθιος δεν πεινάει, πεινάει και ο ηλίθιος. καλό. <ΣΣΣ> Μπράβο, μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε, ναι, ναι, ναι Έχει, ναι, ναι, ναι, Μεγάλε, όταν ξεφορθώνεις, σκέφτασε Και φυσικά, δεν μας δουλεύουν Τους δουλεύουμε, έχεις απόλυτο δίκιο Αυτά λοιπόν μας είπε ο αντιπρόεδρος Αρχηγός του Πασόκ Υπουργός Εξωτερικών, ούλα, τα πάντα Οπότε μεγάλε, πρόσεξε δεν θα πάρεις νέο δάνειο Λέμε τώρα Αφού σε διαβεβαίωσε ο Βερολίνος Τέλος Βέβαια τα αφεντικά σου από το, απ το Βερολίνο Ήπανε το πολύ απλό τυρίστε τις συμφωνίες που υπογράψαμε Και μετά Κβιντιάζουμε Αυτά είπε ο Σουλτ ο... ο συμμαχώσοντε Δεν είναι συμμαχώσου ο Σόιμπλε Ευρωπαϊστές δεν είστε Δεν ανήκετε στον ίδιο χώρο για τα ίδια οράματα δεν παλεύετε με το Σόιμπλε. Αυτό το μήνυμα σου ο Σόιμπλε. Λοιπόν, λοιπόν τυρίστε, θα τηρήσετε όλες τις υπογραφές και θα βάλετε και καινούργιες. Διότι δεν μπορούμε, λέμε τώρα ρε παιδί μου, να αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή που θα τον κάνουμε κυβέρνηση. Θέλοντας να πουλήσει Μούρη να, να πάρει κανένα ψιλολαϊκό μέτρο. Είναι όλα ετοιμασμένα. Επανερχόμεθα λοιπόν. Ποιες είναι οι κακές αγορές που βάζουν μπροστά και χρησιμοποιούν όταν θέλουν να σε σκιάξουν, να σε τρομάξουν, να σε κάνουνε. Αυτή δεν είναι που πήγε να μιλήσει ο Σταθάκης και ο Δραγασάκης στο σουίτι του Λονδίνου. Ποιος είναι, ο Μπαρμπαμίτσος που είναι στη λαϊκή αγορά άρτας που πουλάει ντομάτες και κ. Θοδόρα που πουλάει αυγά ημέρας. Ποια είναι αυτά τα αυτή που πήγε να κουβεντιάσει λοιπόν να τους παρουσιάσουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μεγάλε, αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, μία ανεξάρτητη χώρα η οποία σέβεται την εθνική της αξιοπρέπεια, η οποία δρά ελεύθερα, λοιπόν πρέπει να πηγαίνει να αναλύει το πρόγραμμα που με το οποίο θα κυβερνήσει σε κάποιου αόρατου μαλάκιας. Ποια είναι αυτή η λογική, μήπως μπορεί να μου την εξηγήσει ένας οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ, παλαιός ή νέος. Ποια είναι η λογική λοιπόν, ότι πας, μεγάλε, να αναλύσεις το πρόγραμμα με το οποίο θα κυβερνήσει ένα λαό, σε κάποιους μαλάκες οι οποίοι είναι στο city του Λονδίνου. Αφήστε την παγκοσμιοποίηση και αφήστε όλες τις άλλε μαλακίες που μας έχουν, ε, σας έχουν ρίξει στον εγκέφαλο, διότι παριστάνεται και του ε, αυτή είναι η πλάκα η μεγάλη. Παριστάνετε και στους απόγονες, αλλά το τι είπαν οι πρόγονοι σας απόγονες δεν έχετε. Δεν έχετε μυρουδιά. Περισσότερο μυρίζουν τα σουβλάκια στο χιλιόμετρο παρά η μυρουδιά αυτών των οποίων είσαστε απόγονες. Διότι ένας πρόγονας μεγάλη απόγονης είπε. Ελευθερία και ησυχία δεν πάνε μαζί Ή ελεύθερος θα είσαι ή ήσυχος Διάλεξε, εσύ διάλεξες την ησυχία Χαίστηκες για το τι είπα, ο, ο πρόγονος Το θέμα είναι σε απόγονας Ξαναρωτάω Τι δουλειά έχεις να πας Σος ελεύθερος και αξιοπρεπής άνθρωπος Που θα κυβερνήσεις ένα λαό Να παρουσιάσεις το οικονομικό σου πρόγραμμα Στους, στους, διεθ... στους διεθνείς καρχαρίες Ποια είναι, γιατί το κάνεις αυτό Μην αρχίσουμε τώρα δεν μπορούμε μόνοι μας και ξέρεις και όλα αυτά τα κόλπα Αυτά όλα μεγάλε Να το ξαναπούμε, να ξανακουραστούμε ε, Συμπεριλαμβάνονται Στην ολοκλήρωση ναι, Της ενωμένης ΕΕ. ο Ευρώπης Τι είναι η ενωμένη ΕΕ, λοιπόν Ευρώπη Είναι ένα ακόμη εργαλείο Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Λοιπόν, μέσω των, των κόλπων που διαθέτει Για την υποδούλωση όλων των λαών Στο χώρο Στο χώρο της. Μετά πάμε παραπέρα Τα παραδείγματα άπειρα Τα παραδείγματα άπειρα Τα παραδείγματα άπειρα Και το σφάξιμο που πήγα να κάνουν στο ρώσικο λαό Με τις Και οι ιδιωτικοποιήσει που ξεκινήσανε Με διάφορες πουστιές Στα τρένα ας πούμε στη Γερμανία Στο νερό στην Ιταλία Και σε διάφορα άλλα Απλά εκεί δεν ακουμπήσαν άλλα πράγματα Τα οποία αυτά αποτύχαν όλα Και ήρθαν εδώ να κάνουν όλες αυτές τις μαγείες τις οποίες κάνουν με ένα λαό ο οποίο συμφωνεί απόλυτα με όλα με ένα λαό ο συμφωνεί απόλυτα με όλα αρκεί να μην του θίξεις το Σαμαροβενιζελοκουρέλα του το Τζίπρα του, το Γκαμένο του το Χλωρό του ξέρω εγώ μην του θίξεις το κόμμα του κατά άλλα, μεγάλε περίμενε όπως είπαν λοιπόν και οι δανειστές στο Χαρδουβέλερ στα παυτά μας ποια κυβέρνηση θα υπάρχει διότι το θέμα είναι τελειωμένο. Το θέμα είναι τελειωμένο. Το χρήμα στράγγιξε. Οι ιδιωτικοποιήσει προχωράνε μια χαρά και ούτε πρόκειται να αλλάξουν ρότα με οποιονδήποτε είναι στην εξουσία μα όπως και αν λέγεται. Είναι different types Ποτέ where are they cops with strives το κάθε σάββατο παλιά το τώρα. Με Μεγαλε αυτά. Bye ο Αλέξης, μπορεί εσύ να συγκινήθηκες βλέποντάς τον αγωνιστικά να κρατάει το πανό Το καταδιασκέδασε, έβγαλε και selfie φωτογραφίες με τους απεργούς Λοιπόν, ε, και δώσαμε άλλη διάσταση στις, στην πορεία Δεν είναι ας πούμε το ε, πολεμάμε και τραγουδάμε που έχει νεολαία του Αλέξη Εδώ τώρα είναι γλεντάμε, λοιπόν γελάμε και γλεντάμε Ναι, γιατί δεν ξέρω αν είδε. Δηλαδή, εκείνο το οποίο με συγκλονίζει, ρε παιδιά, πραγματικά, θέλω να σας το εκμυ... εκμυστηρευτώ αυτό. Παρακαλώ, δηλαδή, ορίστε. πολεμάμε και... Ναι, έλα ρε πολεμιστή. Γεια, γεια, γεια, γεια. Εμένα, πάντως, ήθελα να σας πω το εξής, να σας το εκμυστηρευτώ. Εδώ και χρόνια, εκείνο το οποίο με συγκινεί, βαθύτετα δηλαδή, δεν μπορώ να... Να στανιάρω Δεν είναι ο Τσίπρας που κατέβηκε χθε Για δουλέψει και αυτός το εσένα αγωνιστή μου Εκείνος που με συγκινεί βαθύτερα Διότι πρωτοστατήσω όλα αυτά Όλα αυτά τα χρόνια Είναι ο Στρατούλης Γι' αυτό ζω, ζω για την ημέρα που θα δω υπουργό ε, Και το Στρατούλη Και δεν ξέρω Αν δεν τον κάνει υπουργό ο Τσίπρας Νομίζω ότι θα μαζευτούμε από εδώ Και θα κινήσουμε προς τα κάτω. <Το> λοιπόν μεγάλε... Αυτά τα και τις ΓΕΣΕΕΕ και τις ΑΔΕΔΗ φαντάζομαι ότι θα τα είδε, βέβαια εντάξει ο Αλέξης το καταδιασκέδασε είπαμε γλεντάμε και πολεμάμε πια ε, λοιπόν γλεντάμε και γελάμε πια με τους απεργούς καλά για τη ΓΕΣΕΕΕ δεν συζητάμε αυτή είναι ε, τελειωμένη ιστορία με την ΑΔΕΔΗ την οποία είναι όχι απλό ο επόμενο στόχος είναι αυτό το οποίο θέλουν να βάλουν στο χέρι οι... Οι... οι τύποι με τους οποίους πήγανε οι Σιριζέοι να μιλήσουν στο Σίτι και ο αρχηγός ήταν μπροστά κρατώντας το πανό κυρία μου και κύριέ μου εκτός των άλλων τα οποία είπε ο Σταθάκης ε, γυρνώντας από τα, τα σ, συζητήσεις στο Λονδίνο θα κρατήσουμε μόνο ένα θα γίνουν εκλογές στις 22 Μαρτίου και ότι πιθανόν να συγκυβερνήσουν Πασόκ με ποτάμι Κατάλαβες Μετά τις εκλογές Αποκλειστικά δάνεια από την Ευρώπη, Θα κυβερνήσουν αυτοί Εμείς τώρα Την παρατήρηση δική μας Θα κυβερνήσουν αυτοί που γουστάρουνε Τα αφεντικά Μα δεν πάνε να του δώσετε εσείς Το Αλέξη και 80% Από όσους πάνε, πάνε να ψηφίσουν, δηλαδή Γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος θα του για μία ακόμη φορά Λοιπόν, πάντως το κρατάμε αυτό που είπε το μεγάλο στέλεχος Σταθάκης και να πάμε στο μεγάλο θέμα που έχει ανακύψει μεταξύ των Σιριζέων στο αν η του Διεθνούς Οικονομικού Δολοφόνου της Capital είναι ψεύτικη ή ότι ο Σταθάκης και Μιλιός συζητάνε με Διεθνείς Οικονομικούς Δολοφόνους ανεκτά και ξεδιάντρωπα. Λοιπόν, το θέμα δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά σας, σίγουρα θα έφτασε. Μέσα στα κόλπα που κάνουν λοιπόν, ε ε, βγήκανε κά, κάποιοι εκεί από τις διεθνείς αγορές αυτούς που, που ονομάζουμε και λίκους, ναι και είπε ένας τέλεχος του οίκου Capital uh, George Σπόνερ ξέρω όπως διάλογο λέγεται ότι είναι κομμουνιστικά αυτά που μας λέει ο Σταθάκης και διάφορα άλλα τέτοια και διάφορες άλλες αρλούμπες έφυγε λέει ένα mail έτσι έφυγε το mail από μόνο το είπε κάτσε να την κόψω λίγο να πούμε να αλλάξω κάπου και το Αυτά κυρία μου και κύριέ μου είναι αρλούμπες Είναι κόλπα χορτασμένων επαναλαμβάνω και υποτακτικών Ό,τι και να κάνουν σταθάκιδε και φαντς και λύκη του σίδι του Λονδίνου Και διεθνείς κοράκια και όλα αυτά Το πρόβλημα το δικό σου είναι ένα και μοναδικό Δεν έχεις για την επόμενη ώρα να ζήσεις Αυτό δεν εννοείσαι να το καταλάβεις Τώρα αν λυθεί με τα κόλπα που κάνει ο σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ στα Σίτι του Λονδίνου Λοιπόν, αν λυθεί Φώναξέ με και μένα λοιπόν Να σε δω ευτυχισμένο Την ώρα που θα σου λύνει το πρόβλημα oh, Ο Σταθάκης, ο Υπουργό Οικονομικών Του Τσίριζα Baby. Και τα λιμπάν και τα λιμπάν oh. Κυρία μου και κυριέ μου Κίνησαν οι Πασόκοι Χωρίστε παρακαλώ Καλώ το Σε ποια εκατομμύρια <Τι amusement> Α lá <Τι> ε, Λες <Τι> που <Τι <Τι> για την εξαγορά της κυρίας Ξεποπουλίδου <Τι> Α, α τα, <Τι> τα έχουμε παρακάτω Τα έχουμε, τα έχουμε παρακάτω Έλα γεια <Τι Τι> Α, <Τι> α <Τι> Πήγα να εξαγοράσουν την κυρία Ξεποπουλίδου των ανεξαρτήτων ε, Ελλήνων. Μενί. Ναι, Λέντε. του πάνω. Κυρία μου, ξεποβουλίδου μου, τη έδωσε, λέει ο άλλο μέσω του Facebook ένα εκατομμύριο ευρώ. Ναι, καλά. Περίμενε λοιπόν, περίμενε, θα φτάσουμε εκεί. Εδώ έχουμε επάνωδο του Γεωργακίου. Βρυμύτερο. Όλο και περισσότεροι πασόκοι παπανδρεική, ανεβαίνουν στο άρμα του Γεωργάκη. <coughs> στο πλευρό του! Στο πλευρό του! Ορίστε. Πεί Α μπράβο ρε, εσύ Ω, Θα δει σε τι ήτανε ρε Σε κουκουνάρι Ναι εντάξει έλα γι ας, γι ας, γι ας. Ναι Ω πορύπτα Λοιπόν πολλές μεγάλε Όλο και περισσότεροι λοιπόν Ξύπνησε η πασοκύλα των, Της Παπανδρεήλας και είναι, διότι είναι άλλο να σε κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον αντιποθητικό χοντρό Βενιζέλο και άλλο με τον σοσιαλιστή ε, δικ, ε, σπερματικό δικαιώματι Γιουργάκη Παπανδρέου είναι μεγάλε, είναι δηλαδή, ε, ε, ειλικρινά δηλαδή τώρα. Ε, βέβαια θα μου πει, στην Ελλάδα δεν έχουμε εκείνον τον Μπρεύνεκ πώ τον λένε, που πήγε και του στήναξε τα πέταλα στον αέρα καμία αντίρρηση λοιπόν. αλλά είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν, εγώ σου λέω εντάξει. Ρε, η Μαλαγκία πάει σύννεφο, καμία αντίρρηση. Η Ζούλια έχει βαρέσει κόκκινο. Είναι δυνατόν εκτό του να εμφαν... Καλά τι κάνουν όλοι αυτοί, να εμφανίζεται αυτό το σκυλολόι να δηλώνει ότι είναι με το Γιωργάκη, με μπροστά πηγαίνει ο αρχηγό και πίσω του η σκύλη. Με, με, με, με, αυτό, το, με αυτό το άθυρμα τη ελληνική, πια ελληνική κοινωνία που έχει και τι δεν έχει κάνει, α το χέσει οικογένεια. Ο ίδιο από τη στιγμή που του δώσατε 1,5 εκατομμύριο υπογραφέ, Ζάμου, έζαμου. Ε λοιπόν, και ακόμη σήμερα, μετά από αυτό το σφάξιμο που έκανε σε μερίδα του ελληνικού λαού, τα διέλυσε όλα. Να υπάρχουν πασοκύλοι οι οποίοι να τρέχουν πίσω από αυτό το ζώο. Δεν, δε, δεν πρόκειται, εντάξει, δεν είναι, Με συγχωρείτε, ζωά μου δηλαδή. Με συγχωρείτε, ζωά μου που, που σα προσβάλλω. Να τρέχουν πίσω από αυτό το δίποδο και να δηλώνουν και να κάνουν κόλπα από Θα μου πει βέβαια μεγάλε. Αν είναι ξεπουλημένοι όλοι Δεν προβάλαν όλα αυτά Όλα αυτά τα δίποδα Τα οποία έχουν ε, ταχθεί Ταχθεί για το παντεσπάνι του Σε όλη αυτή την ιστορία Δεν θα ξέρουμε τίποτα και ο Γιωργάκης θα πήγαινε στις καλέντες Αλλά τι να κάνουμε όμως Που έτσι είναι η κατάσταση Κατάλαβες oh, Τι έχουμε εδώ μεγάλε Ωραία θα πάνε φάνε σε εστιατόριο την Κυριακή Να συζητήσουν για το Άκου τώρα μεγάλε Άκου μεγάλε να δη... Τράβα τα τι κολότριχέ σου τώρα. Οι 42 νεου της τη ελιά θα πάνε να τσιμπήσουνε. άκου τώρα μεγάλε. Είναι 42 μπουμπούκια. Δηλαδή μεγάλε, άκου μεγάλε τώρα να πούμε. Είναι η Αλφροδίτη Αλσάλεχα. Είναι η Ευαϊκάλι. Δεν τελειώνει, δεν τελειώνει, δεν τελειώνει το. Σήμας αυτό λοιπόν Να στο πάρω έτσι τραγουδιστέρα με Για λεμπάς το καταλάβεις Είναι η κυρία Γαργάλα Κατερίνα Γαργάλα Κατερίνα Δικηγόρος Με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι ναι, ναι Θα στο πω αλλιώς Ναι Θα στο πω αλλιώς να το καταλάβεις Έλα δεν τελειώνει, δεν τελειώνει, δεν τελειώνει. Το μεθύσιμα μας αυτό. Βάλει το μεθύσιμα και βάλε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα είναι η κυρία Γαργάλα Κατερίνα, δικηγόρο, με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο, μέλο τη και σε θαδωρά. Θα, θα. Αν εγώ μέλο του συλλόγου, βλαβάρα και με κασκλαίο. Θα είναι ο Γιαλούρρο, όχι ο Μαύρο Γιαλούρο, ο Γιαλούρο Γιάννη, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων. Θα είναι ο Επιτροπάκη, η γκίνα, ρέγκα. Θεοδωρόπουλος, Ιωκυμίδης Καράς, Μπερμπάλε, Τσουτρούκου δωπο, Ραυτόπουλος Στάμου, Ψομάς και τα λοιπά 42 βομβούκια με πιο γνωστού το χειμωνά την Αφροδίτη Αλσάλεχ και την Εύα μα, την έχουμε βροβουλευτεί να την Εύα μα τώρα τραμε Ευρώπη είναι μεγάλε θα πάνε αφάνε αυτή σε εστιατόριο την Κυριακή να συζητήσουν για το νέο Πασόκ για να ξαναγράψουν ιστορία αυτά μεγάλα συμβαίνουν λοιπόν την ώρα σου επαναλαμβάνω που όλη τη βδομάδα στο Ιπποκράτιο χτυπιότανε γιατί δεν είχαν ε, καθετήρε να κάνουν χειρουργία τον πήγαινε τον άλλο στο χειρουργείο και τον βγάζαν έξω και η Εύα μας και η Αφροδίτη μας αυτές είναι αυτή η τύπη αυτά τα ονόματα τώρα που ακούς μεγάλε είναι υπεύθυνα για αυτή την κατάσταση Στην οποία έχει περιέλθει Η αποκαλούμενη χώρα ακόμα Είναι υπεύθυνα Συμμετείχανε Όταν πας σε έναν πόλεμο Είναι ο φαντάρος Εκτελεί διαταγέ Είναι και αυτός υπεύθυνο. Λοιπόν για τις πράξεις οι οποίες γίνονται Για τα μακελιά τα οποία γίνονται λοιπόν, Εδώ αυτοί λοιπόν Είναι υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη Στην αυτή, στη χώρα και, και τους έχουμε και τους κοιτάμε και τους... Μιλάμε μεγάλε, δεν μιλάμε για εκμαυλισμό. Παρακαλώ. Α, δεν τον παίρνουν εκεί να φάει ούκανε, αλλά... <laughs> Τρώει πολύ, δεν τον παίρνουν. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> Τι έγινες. Καλά. Έτσι, έτσι, εντάξει. Υγεία μόνο να υπάρχει να πούμε, υγεία, υγεία. Καλημέρα καλημέρα Η υγεία να υπάρχει και να παρακαλουθάμε όλους αυτούς τους Λοιπόν μεγάλε Και έχουμε να μείνουμε στο χώρο της Πασοκύλλας τώρα Το θυμόσαστε το Ραγκούσι Το Ραγκούσι μεγάλο. Επετυχημένος σοσιαλιστή. σοσιαλιστής Βαρι, Βαριά σοσιαλιστή μιλάμε τώρα Και λέει ο Ραγκούσις τώρα Πρόσεξε μεγάλε Ποια χώρα δεν θα άλλαζε έναν αποτυχημένο πρωθυπουργό και αντιπρόεδρο κυβέρνησης. Αντιπρόεδρος είναι ο Πασό, ξέρεις ποιος είναι. Αυτά τα λέει ο Ραγκούσης. Γιατί τα λέει ο Ραγκούσης τώρα όλα αυτά. Έλατε. Τελικά να κάνουμε και μια ερώτηση. Ποιος είναι ο Ραγκούσης που μιλάει και του δίνουν βήμα να μιλήσει. Τι είναι ο Ραγκούσης? Ένα κατασκευάσμα πασοκικό είναι. Ένας υποτακτικός εθελόδουλας είναι. Ένα τσογλάνι του συστήματο, το οποίο τώρα... Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο Γιωργάκη, διότι το θέμα, Γιωργάκη, το μελετάνε μεγάλε. Το μελετάνε όχι απλώ να τον επαναφέρουν. Να στον φορτώσουν ξανά για πρωθυπουργό. μη γελάς καθόλου. Είναι μέσα στα κόλπα. Μην γελά καθόλου. Βγήκε λοιπόν τώρα που επαναφέραν με τον ένα και τον άλλο τρόπο τον Γιωργάκη στο προσκήνιο. Βγαίνει ένα ραγκούση. Αυτό το καθήκη λοιπόν. Αυτό ο οποίο συμμετείχε με τον Μπαλτά να σφάξει ένα λαό. Και κάνει αυτές τις δηλώσεις Κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυριέ μου Είναι τρέλα είναι τρέλα, Τραβάτε με στο δρομοκαΐτιο, Τραβάτε με στο Δαφνί Εκεί θα βρω την αλήθεια Είναι τρέλα ο, Λοιπόν ο Κουρέλας ήταν συγκυβερνήτης και μνημονιακός Ή κάνω λάθος Αν κάνω λάθος δι... Ξαφνικά λοιπόν μεγάλε ο, ο Κουρέλας μισεί τον εαυτό του Έγινε εχθρός του εαυτού του δεν έχουν λέ, καμία σχέση με την πραγματικότητα οι κυβερνητικέ μεγαλοστομίε περιτελώς των μνημονίων ρε πα, παρόγερε εσύ δεν είσαι ως, ως δεκανήκη του συστήματος μόλι του τους βολεμένους οπαδούς σου τους διορισμένους τους συμφεροντολόγους οπαδούς σου που υπογράφατε και κάνατε για να συγκυβερνήσει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο στην αρχή Σύ δεν είσαι μαζί με τους βολεμένους τους διορισμένους οπαδούσου! αν θες να σου ραδιάσω κάμια πενιταριά ονόματα τα οποία διοριστήκαν την επομένη τη συγκυβέρνησή σου λοιπόν σε θέσεις κλειδιά της παιδείας της υγεία. λοιπόν τι μας λες ρε παπαρόγερε τώρα αυτή τη στιγμή τι μας λες τι ακριβώς μας λες διότι μεγάλο είναι άλλο να σου λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο Δηλαδή, άμα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι και αριστερό και προοδευτικός να σου λέει ας πούμε ότι οι μαθητές της Θράκη. Πρέπει να περάσει νόμο η Ελλάδα που θα διδάσκονται στο σχολείο πρώτη γλώσσα τα τουρκικά και δεύτερη ε, εκπεριδρομής, πώς να το πούμε, τα, τα ελληνικά. Διότι είναι αυτό τώρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο να στο λέω ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο λέει έτσι από αριστερά και σου, στο λέει από αριστερά. Και φυσικά καμία απάντηση από τον Υπουργό Λοβέρδο. Παρακαλώ. Τα μάμ, τα μάμ. Για βουκλού, για βουκλού, για βουκλού. Για βουκλού, τσι βουκλού. έλα. Yeah, yeah. Λοιπόν, έλα, είναι άλλο να στο λέει, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ο Μίληξε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ο Μίληξε που είναι στου αγκαλιές του, στου κόλπου του βουλευτή, ούτε ο υπουργό Λοβέρδο. Είδομεν. Περιμένουμε χοντρά παιχνίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό θα βγει. Γι' αυτό αν του δώσουνε καρέκλα Θα του δώσουνε για τα χοντρά παιχνίδια. Αναμείνατε Εφόσον υπάρχει αέρας θα τα λέμε Λοιπόν έτσι του τώρα του Τούρκου Του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Διότι Τούρκος είναι να δηλώσει αυτά που δηλώνει Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δεν είναι Έλληνας μουσουλμάνος μεγάλε Όπως είναι ε, υπομάκη ή διάφορα Είναι Τούρκος Το καταλαβαίνει, Διότι ουδείς Έλλην Ουδήποτε θρησκεύματο θα ζήταγε μέσα στη χώρα του να διδάσκονται τα τουρκικά, τα αγγλικά. Θα μου πει, σου ζήτησε και η Αγγελοπόστη, ναι, Γανελοπόστη, λέγανε εκείνη τη βιτσιόζα, ρε την Πασόκο που ήταν υπουργό παιδεία, να πούμε. Ζήτησε να γίνουν πρώτη γλώσσα τα αγγλικά και δεύτερη τα ελληνικά μέσα στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι εντάξει, ρε παιδί μου, εκεί ήταν intellectual το θέμα, να πούμε, διότι σου λέει πώ θα πηγαίνουν τα παιδιά, να πούμε. Να τρώνε στα Παρίσια και στα τι Εδώ λοιπόν τι θα πηγαίνει να πούμε ε, Στο Παρίσιού το Ελληνάκι Να, να πηγαίνει στο Υστιατόριο και να λέει Δώ μου ένα ταουκτσου <Συστα> Δώ μου να πούμε ένα γιαουρτλού Καταλώ <Συστα> Έλα Όλη μέρα σας ορίστε Γιατί παιδί μου Οχοχο ναι, <Ρι> Ακριβώς αυτό ναι. Ναι, ναι, ναι. <Ρι> ναι. Ναι, ναι ναι αγαπητέ μου τηλεκρότη Το θέμα δεν είναι τι τσαμπουνάνε αυτά τα αθύρματα. Το θέμα ακριβώς πολύ σωστή παρατηρήση Είναι η στιγμή που το λένε Η στιγμή λοιπόν που το λένε Είναι η στιγμή που έχουμε όλα αυτά Έχουμε λέμε τώρα Που δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα Όρισε παρακαλώ Έλα Ah, Α δια, διαματωπούλουν, μπράβο, ναι. Μάω. Ναι. Mm. Mm. Ah, okay. Έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Να σε καλά. Πολύ σωστά παρατηρία. Ευχαριστώ τον φίλο που μου θύμισε την, την αλή του κυρία Διαμαντοπούλου. Κοπέλα, τώρα σβήστε τα λεξικά τη πασόκ και βάλτε τη φωτογραφία τη. Σοσιαλίστρια, βαθιά σοσιαλίστρια, σου λέω. Και το άλλο που μου τόνισε είναι ότι ο, ο Μπαρπακουρέλα <Κοπέρα> δεν είναι, είναι λέει, τα ίδια, είναι, δεν άλλαξε τίποτα. Προεκλογικά έλεγε: Δεν θα συγκυβερνήσω με κανέναν γιατί είμαι αριστερή. Τον βάλαν στη βουλή, συγκυβέρνησε και ναι, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα μεγάλη. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα Λοιπόν το θέμα λοιπόν είναι Δεν είναι τι λέει ο Τούρκος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Και οι αφίσες που κάνει στα τουρκικά ο ΣΥΡΙΖΑ Το θέμα λοιπόν είναι ότι Η στιγμή που τα κάνουν όλα αυτά Θυμόσαστε ότι όταν είναι Ας πούμε να συζητήσουν για το Για το θέμα παράδειγμα των Σκοπίων Της ονομασία των Σκοπίων Παρακαλώ Καλώ Έλα πέρα. Ναι Ναι Ναι never Bola, Ναι somos verdade, vem na είναι outra που outra outra ναι outra outra ναι outra outra Ναι Καλησπέρα. φίλε το πουστράκι δεν είναι ένα, είναι πολλά τα ποστράκια χωμένα και στο ΣΥΡΙΖΑ και παντού. Και ε, είπαμε, κάνουν, είναι εντεταλμένοι να κάνουν μια δουλειά. Τη στιγμή λοιπόν, την, την κατάλληλη στιγμή βγαίνουν και τα λένε. Θυμόσαστε λοιπόν όλοι ότι όταν είναι να, να συζητηθεί ξέρω γώ, το θέμα των Σκοπίων για την ονομασία και αυτά, βγαίνουν κάτι ομάδε Ελλήνων πάντα. Ελλήνων, οι οποίοι μα λένε ότι ξέρω εγώ οι Σκοπιανοί είναι απόγονοι να πούμε τη ε, Κασάνδρα λοιπόν και κάτι διάφορες τέτοιε μαλακίες ε, και είναι και στα ελληνικά πανεπιστήμια με επιδοτούμενα σεμινάρια τέτοι... είναι η στιγμή λοιπόν που βγήκε ο Τούρκος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είπε αυτά που είπε όπως και το, ο Αλβανοτέτοιος ε, που, που πήγε και ψήφισε πάνω να, να πρώτη γλώσσα στα ε, ε, ε, ελληνικά σχολεία να είναι η Αλβανική λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα πράγματα θα κάνουν εντεταλμένοι θα κάνουν υποτακτική των κομμάτων και γι' αυτό και είναι εκεί που είναι Είναι εντεταλμένοι να κάνουν κάποια δουλειά Αλλιώς δεν θα ήταν εκεί Λοιπόν μεγάλε Παρακαλώ πάρα πολύ Ας πούμε χαμηλο... Πάμε κάπου αλλού τώρα Οι χαμηλοσυνταξιούχοι για το ΣΥΡΙΖΑ Είναι ένα καλό ποσοστό Λοιπόν για να τον του δώσουν ε, Την κυβέρνηση Ετοιμάζει πρώτα νόμου Να παίρνουν 13η σύνταξη 1.260.000 χαμελοσυνταξιούχοι <Κι> Πρόσεξε μεγάλα, γι' αυτό επανέρχομαι Γι' αυτό είπε ο Σόιμπλε σήμερα αυτό που είπε Και γι' αυτό προετοιμάζουν την κατάσταση Μην και κάνει καμιά τέτοια μαλακία Ο Μεθαύριο που θα γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Διότι αυτοί δεν θέλουν θε... Έτσι ρε παιδί μου να κάνει ένα Για το, για το... Θεαθίνε ένα μέτρο ο Αλέξης, Να πετάξει πέντε φράγκα Όχι δεν δίνεις τίποτα στο σκλάβο Αυτή είναι ε, Κυρία μου και κυριέ μου Σας είχαμε παρουσιάσει Όλο το ξεκολιασμό που έγινε Με τα κρυστάλλινα ποτήρια Και το πάρτι στης Huffington Post Στο μουσείο της Αγκρόπολης Δεν χρειάζεται Λοιπόν προσέξτε με τι ασχολείται η ελληνική έκδοση της Χάφινγκτον Ασχολείται με το πώ Οι κλανιές σα. Δεν σας κάνω πλάκα εγώ Η σοβαρή εφημερίδα ασχολείται με αυτά οι κλανιές σας μπορούν να μυρίζουν Τριαντάφυλλο και σοκολάτα Δεν σας κάνω καθόλου πλάκα Χάπη λέει κάνει τα... Τις κλανιές μας Να μυρίζει σοκολάτα και τριαντάφυλλο Αυτά κυρία μου και κυρία μου Η σοβαρή εφημερίδα Χάφικτον η οποία τα παίρνει Χοντρά όχι μόνο από τις διαφημίσεις Αλλά τον πρακτορικό Ρόλο που ήρθε να παίξει ε... Στη... Με την ελληνική της έκδοση Διότι δεν της έφταναν Να κάνει συμπόσια Για να λέει ο Γιουργάκη Ότι χρειαζόμαστε Global Government Παρακαλώ ah, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχεις δίκιο τη λέω κράτη μου Και βέβαια κυρία μου και κυρία μου Να σε τονίσουμε εμείς Από εδώ πέρα με μεγάλη, ε, πώς να σου το πω κρίση συνειδήσεως ότι από τη στιγμή που στην διεύθυνση τη ελληνικής εκδόσεως της εφημερίδας είναι ο Παύλος Τσίμας ναι, λοιπόν, αυτός ο τρομερός και φοβερός δημοκράτης ε, ε, ακέραιος δημοσιογράφος με τι άλλο να ασχοληθεί οι κλανιές με τις κλανιές μεγάλε ο, ο Τσίμας είναι μια κλανιά της δημοσιογραφίας Δεν είναι δημοσιογράφος Είναι κλανιά της δημοσιογραφίας Τουτέστη λοιπόν Γι' αυτό η Χάφνγκτον έχει θέμα Τη μυρουδιά της κλανιάς σου Αγορίνα μου Ψηφοβόρε μου Παρακαλώ Ναι, ναι Θα σου πω τώρα Θα σου πω τώρα ναι. Ναι, μαι, είμαστε δίπλα, ναι, ναι. Έλα, για. Όπου και να ψοφήσουμε, μεγάλε δεν θα φυτρώσει σε ένα εκατομμύριο χρόνια τίποτα. Θα κάψουμε τα πάντα. Αρχικοί καταντήσαμε. Διευθυντή τη έκδοση, ο Παύλο Τσίμα. Η δίψα για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τσίμα. Είχαν γράψει κάποιοι στους τοίχου. Τώρα λοιπόν ο νέος διευθυντή πήγε και στο Sky ο διευθυντή, στον Καραφλούζο. Παντού ο λοιπόν. Ο διευθυντή λοιπόν. Μας κάνει εφιέρωμα για να, ε, να μην κλάνετε ρε παιδί μου, άλλο να μυρίζει κλανιά σου τώρα φασολάδα, να πούμε κρεμμύδι και, και άλλο να μυρίζει τριαντάφυλλο. Αριάννα Χάφινγκτον, κλάνετε ευωδιαστά, Παύλος Τσίμας, κλάστε ελεύθερα, κλάστε τους στη μούρη, αφού φάτε ρέγκα, στομπισμένο κρεμμύδι και φασόλια. Κλάστε τους ρε, χωρίς εσάς, δεν είναι τίποτα η Χάφινγκτον και ο Κιτσιμέι Και όλο αυτό το σκυλολόι Τι τρέχεται από πίσω τους ωραίοι Γιατί τρέχεται από πίσω τους Διότι ενημερωτικά να σου πούμε Ότι τα χωριά σώστα από οποία προσφέρανε ένα έργο Κινδυνεύουν με Λουκέτο Γιατί τα λεφτά τα τρώνε οι Τσίμιδες Οι Χάφινγκτον Οι Παπανδρέιδες τα Κουρέλιδες Τα κολυτάρια όλα Οι υποτακτικοί όλοι Τι έγινε μεγάλε κι άλλο τη Μεσσηνία αυτοκτόνησε, 46 χρονών <εβρά> Κύριε Βορείδη, από τι αυτοκτόνησε, άνε, <εβρά> ναι, από έρωτα <εβρά> Κύριε Μπομπούκη από τι αυτοκτόνησε, από <εβρά> έρωτα ΡΕΙ Χωρίς εσάς, αυτοί είναι ένα τίποτα ρΕΙ Αφήστε τους με, με, με, με, με, με, με τα ντουβάρια, ωραία <εβρά> Κυρία μου και κυριέ μου Η κυρία Ξεπουπουλίδου Δόθησαν, λέει, 3 εκατομμύρια ευρώ από το Σούκουρα, σούκουρα, Σούκουρας, ο Μπούκουρας και ο Τρούκουρας. Ω, θα πάνε στην... Λοιπόν, μεγάλη, σου λέω ότι έχουμε λαλήσει... Έλα, ρε Χρήστο, ρε, καλυμμένα, ρε Χρήστο. Τι κάνεις, ρε Χρήστο. Πού είσαι, ρε, αγόρη μου, να πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ποιος Σαββατοκύριακο, ρε Χρήστο. Μου στείλε ένα mail εδώ ο Χριστάρας. Τι να πω, ρε Χρήστο, να πούμε να το ρίξω σε κανένα να πούμε κανένα πολιτικό να πούμε. Χριστού Τι άλλο να πούμε. Να μην πούμε τίποτα άλλο. Θα σας πασάρω τώρα. Επειδή δεν σας αρέσει τίποτα. Έτσι και στο. Σας πασάρω ένα φεζοδερβένακα. Και θα γυρίσουμε να κλείσουμε παρέα. Ακούστε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Okay, yeah, yeah, está? Yeah, yeah, yeah. Get Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι τέλος για σήμερα Γεια σου ρε Τασούλη Εκεί πέρα στην Πιτουλεμαϊδα ρε, Τα γίνεται ρε, ρε Καπνίζουν τα φουγάρα για σήμερα Ξέρεις εκεί πάνω Να μυρίζαμε λίγο το χώμα τώρα Να εκεί Στο το τσιρνέσι Παρακαλώ Έλα να, Μισόλεπτο να κλείσω την εκπομπή Και να τα πούμε Μισόλεπτο Λοιπόν που λες Τελειώσαμε για σήμερα Με το Τσιρνέσι και το Φέζο Για σου Τσιρνέσι Λοιπόν Φεζοδερβέναγας Φεζοδερβέναγας Δεν τα τα Γιάννενα Δεν τα και Άρτα Και στο Τσιρνέσι yeah, yeah. Εκεί yeah. Λοιπόν που λες τέλος πάντων α μην πούμε τώρα Αυτά για σήμερα Κυρίες μου και κύριοι Βαθιά υπόκληση και ευχαριστίες μεγάλες Για την υπομονή να μας ακούσετε για τις παρατηρήσει σας τις ωραίες, για την επικοινωνία. Να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά. για και χαρά σας. ende fm steo